πέραστης. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Ξεχωριστές στιγμές και απόψε στο ιστορικό μα θέατρο. Μία πολύ σημαντική εκδήλωση με θέμα την επίδραση τη Ερμόπολης στην ιστορία της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα. Σε αυτήν, πέρα από την παρουσίαση του βιβλίου του Οδείου Αθηνών θα ξεδιπλωθούν όλες οι πτυχές της έρευνας για τη, μουσική, ε, για τη μουσική ζωή της Ερμόπολης δεδομένου ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της πνευματική ιστορίας του τόπου μας. Καταλαμβάνει την κεντρική θέση στην τρίτωμη ιστορία της μουσικής στη νεότερη Ελλάδα, εκδόσεις του Οδείου Αθηνών 2022-2024. Η συγγραφέα και επιμελήτρια του έργου, κυρία Στέλλα Κουρβανά, θα παρουσιάσει τις κορυφαίες στιγμές του μουσικού κλούτου της πόλης. Εδώ, στο ιστορικό θέατρο μας, απόλυτο. παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1889 το έργο του διάσημου εμπολίτη, επιστήμονα και συνθέτη Ιωάννη Κουστάδη. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1890, δύο διάσημοι Έλληνε συνέφραξαν σε έργα για φλάβο και πιάνο στο ίδιο θέατρο. Ως αποτέλεσμα έρευνα στη μουσικογραφία της εποχής, ο φλαουτίστας Πέτρος Θερδιόπουλος και ο πιανίστας Άγιο Νικόλαος Καλαβρυπνός θα αναβιώσουν εκείνη τη συναυλία με αυθεντικά έργα ρεπερτορίου των καλλιτεχνών της εποχής του 19ου αιώνα. 133 χρόνια πριν. Η αναβίωση θα είναι μία μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε αυτή την ιστορική συναμβλία και να ανακαλύψουμε τη μουσική κληρονομιά της εποχής. Αναμφίβολα είναι μία ξεχωριστή ευκαιρία να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο και να απολαύσουμε τη μουσική που τότε αγαπήθηκε τόσο πολύ. Θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους καταξιωμένους μουσικούς της εκδήλωση και ιδιαίτερα σε εσά, κυρία Πουμπανά, συγγραφέα και επιμελήτρια του έργου, για το σπουδαίο αποτέλεσμα αλλά και για την ιδέα της παρουσίαση τη έκδοση του Οδείου Ατμινόα και τη αναβίωση τη συναγλία. Εδώ, το επαναλαμβάνω, στον ίδιο τόπο, στην Ερμούπολη, την ίδια ημερομηνία, 9 Δεκεμβρίου, στον ίδιο χώρο, στο ιστορικό μα θέατρο. Απόλαιο. Σε ανάλυση λοιπόν τη σημερινή εκδήλωση, θα σας προσφέρουμε το αναμνηστικό του θεάτρου με τη χαρακτηριστική λύρα του Απόλλορ. Εμεί ευχαριστώ πολύ, τα εξαιρετική τιμή. Οπότε θα σας απολαύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνοντας, Θέλω να απευθύνω ολόψυκες ευχαριστίες στην κυρία Βαλεντίνη Ποταμιάνο για τη φιλική συμμετοχή της στην απόψη εκδήλωση. Την αγαπημένη όλων, όσοι γνωρίζουν Βαλεντίνη. Τη θεωρώ ως προσωπο προσωποποίηση του πολιτισμού, διότι εκφράζει και αντιπροσωπεύει τις αξίες, τις παραδόσεις, και την ταυτότητα του πολιτισμού στον οποίο ανήκει. Ο τρόπος που σκέφτεται, αισθάνεται, επικοινωνεί και συμπεριφέρεται την καθιστά ένα ζωντανό παράδειγμα του πολιτισμού αυτού. Ας μεταφερθούμε λοιπόν στη βραδιά της 9 Δεκεμβρίου του 1890. Καλή ακολή και κύριοι Πολύ μεγάλη ιστορία. Η Αποψηλή Ιθαγένεια αποτελεί ένα έργο ζωή για μα. Πρώτον, γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν τον απίστευτα μαγικό ιστορικό χώρο, του θέατρο από μόνο τη Ερμόπολη, και βέβαια γιατί βρισκόμαστε στην Ερμόπολη, μια πόλη με τεράστια ιστορία, που ξέρετε, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, την οποία εγώ αγάπησα πάρα πολύ, ακριβώ χάρη σε την, την τεράστια ιστορία τη. Ε, και βέβαια είναι πολύ μεγάλη τιμή να μπορούμε να παρουσιάσουμε την ιστορία της μουσικής στη Νεώταρη Ελλάδα, την έκδοση μας, αλλά και με την ευκαιρία αυτή να αναβιώσουμε μια ιστορική συμβουλία που χώρες, τα θεωρούμε ακριβώς στον χώρο. Όμω δεν θεωρισκόμασταν εδώ σήμερα, αν δεν υπήρχε, αν δεν είχαμε συναντήσει στο τρόμο μας τον Χάριξαν Φαντάκη, ο οποίο ήταν ο εμπενεριστής της έκδοσης της τίτλωμης ιστορία τη μουσικής αλλά και η αιτία, η την οποία ασχοληθήκαμε και εγώ, όπως είπα, με την ιστορία της Λουχής στην Αρμούπολη. Όμως, ο χάρης τη Αγουδάκης, με τον οποίο ετοιμάζεται αυτή τη έφυγε από τη ζωή, ε, αναδόγηκα στις 7 Νοεμβρίου του 2023 και έτσι δεν θα κοντά μα. Ε, αποφασίσαμε να μην αναβάλουμε την δήλωση, δεν θα το ήθελονται εκείνος, αλλά για να μην... Ε, ε, για να Κάπως μια αίσθηση της παρουσίας του, σκεφτήκαμε να ευχαριστώ <κυρίζω> μαζί σας ένα μικρό βίντεο από την παρουσίαση της έκδοσης που έρχεται στην Αθήνα, το φεβρουάριο του 2022. Ας το παρακολουθήσουμε μαζί, είναι ένα πολύ μικρό πόσο να απλά για να ακούσετε και να δείτε ποιος βρίσκεται πίσω από όλα αυτά.